Δέκα το τρίτο μάθημα. Το πρωί. Την άλλη μέρα, όταν ξυπνώ, είναι 8 η ώρα. Σηκώνομαι, λένομαι, τίνομαι. Ύστερα βγαίνω από το δωμάτιό μου και πηγαίνω στην τραπεζαρία. Εκεί μου σερβίρουν το πρωινό μου. Βάζουν στο τραπέζι ένα φλιτζάνι με ένα κουταλάκι, ένα μαχαίρι, ένα πιάτο με ψωμί, βούτυρο και μαρμελάδα. Έπειτα, μου δίνουν ζάχαρη, καφέ με γάλα και μια πετσέτα. Τρώω σε ένα τέταρτο τις ώρας και μετά βγαίνω περίπατο. Έχει πολύ κόσμο στη Βουκουρεστίου, γιατί αυτός ο δρόμος έχει όμορφα μαγαζιά. Στο δρόμο... Αγοράζω μια γαλλική εφημερίδα και τσιγάρα σε ένα περίπτερο. Στο σύνταγμα κάθομαι σε ένα παγκάκι. Διαβάζω την εφημερίδα μου και καπνίζω ένα τσιγάρο. Επειδή κάνει ζέστη, γυρίζω πίσω στο ξενοδοχείο. Διψάω τόσο πολύ που πίνω δύο ποτήρια νερό. Κάνει πολύ ζέστη στην Αθήνα το καλοκαίρι. Άσκηση. Το καλοκαίρι η Αθήνα είναι πολύ ζεστή. Το πρωί όμως δεν κάνει πολύ ζέστη. Στην Αθήνα έχει ξένες εφημερίδες και ξένα τσιγάρα. Το πρωί τρώω με τον καφέ μου ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. Ύστερα βγαίνω περίπατο. Βάζω στο τραπέζι δύο φλιτζάνια και δύο κουταλάκια. Όταν παίρνω το πρωινό μου, ακούω το ραδιόφωνο. Ένα ποτήρι νερό παρακαλώ. Δέκατο τέταρτο μάθημα. Επανάληψη και σημειώσει. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. Δέκατο πέμπτο μάθημα. Το μεσημέρι. Τινάω πολύ. μετά από αυτόν τον περίπατο στο Σύνταγμα. Κάνω ένα μπάνιο στα γρήγορα και αφήνω το ξενοδοχείο μου. Παίρνω ένα ταξί και πηγαίνω σε μια ταβέρνα στο λικαβιτό. Βλέπει κανείς όλη την Αθήνα μέχρι και τον Πειραιά από εκεί ψηλά. Παραγγέλνω ντολμαδάκια με αυγολέμονο πυρί φέτα ...και μια χωριάτικη σαλάτα. «Θέλετε κρασί κύριε» ...με ρωτάει ο ταβερνιάρης. «Ναι» ...το απαντάω. «Θέλω μια ρετσίνα παρακαλώ». Μαζί με το ψωμί... ...μου φέρνουν ένα πυρούνι, ...ένα μαχαίρι... ...ένα κουταλάκι... ...ένα μπουκάλι κρασί... ...και ένα ποτήρι. Μετά από λίγο... ...μια κυρία φέρνει στο τραπέζι μου... Ένα ζεστό πιάτο που μυρίζει θαυμάσια, σε ένα πιατάκι τη φέτα και την ντομάτοσαλάτα. Οι Έλληνες τρώνε πάντα τυρί και σαλάτα που είναι στη μέση του τραπεζιού μαζί με το κύριο πιάτο τους. Ένας καλός μεσημεριανός ύπνος μετά από αυτό το θαυμάσιο γεύμα είναι αυτό που ζητάς. Άσκηση. Προτιμώ το λευκό κρασί από το κόκκινο. Οι Έλληνες πίνουν πολύ ρετσίνα. Όταν πεινάω πηγαίνω σε μια ταβέρνα που βρίσκεται στον πυρεά. Βλέπεις την Ακρόπολη από το λικαβιτό. Όταν είμαι στην Ελλάδα, τρώω ψωμί, τυρί, φέτα και ντοματοσαλάτα. Το καλοκαίρι, ο μεσημεριανός ύπνος Είναι θαυμάσιος. Βάζω τα μαχαιροπύρουνα και ένα μπουκάλι κρασί στο τραπέζι. Δέκατο έκτο μάθημα. Ελληνικός. ή τουρκικο καφές. Ξυπνώ στις τέσσερις η ώρα. Τηλεφωνώ αμέσως στη φίλη μου. Της προτείνω να πάρουμε έναν καφέ μαζί. Είναι σύμφωνο. Δίνουμε ραντεβού σε ένα παλιό ζαχαροπλαστείο στην πλάκα. Καθόμαστε έξω γιατί ο καιρός είναι θαυμάσιος. Είναι πολύ όμορφα εδώ. «Λέω στη φίλη μου, η Ακρόπολη είναι σχεδόν δίπλα μας και δεν έχει καθόλου θόρυβο». «Τι κάθε θα πεις, τουρκικό ή γαλλικό» με ρωτάει η φίλη μου. «Ελληνικό δεν έχει» την ρωτάω. «Το ίδιο είναι» μου απαντάει χαμογελώντας. «Μερικοί Έλληνες τον ονομάζουν ελληνικό και άλλοι τουρκικό». Όταν το γαρσόνι έρχεται στο τραπέζι μας παραγγέλνουμε δύο ελληνικούς καφέδες. Πώς τον πίνετε παρακαλώ, γλυκό, πικρό ή μέτριο. Η φίλη μου μου εξηγεί τότε ότι την ίδια ώρα που βάζουν τον καφέ βάζουν και τη ζάχαρη. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίζεις από πριν. Σε δύο λεπτά Πατάνω στο τραπέζι μας δύο μικρά φλιτζάνια, πάνω σε δύο πιατάκια. Άσκηση Όταν ξυπνώ το πρωί, πίνω ελληνικό καφέ και τρώω ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. στο ζαχαροπλαστείο. Η φίλη μου πίνει τον καφέ της πικρό. Η Άννα τηλεφωνεί στους γονείς της. Μετά το μεσημεριανό ύπνο πηγαίνω περίπατο Την Ακρόπολη. Αυτός ο καφές είναι σχεδόν κρύος. Δεν είναι ζεστός. Δέκατο έβδομο μάθημα. Η θάλασσα. Αν και είναι απόγευμα πια, ο ήλιος είναι πολύ ζεστός ακόμη. Μετά τον καφέ αποφασίζουμε να πάμε στη θάλασσα για μπάνιο. Παίρνουμε τα μαγιό μας και πηγαίνουμε σε μια παραλία με το αυτοκίνητο της φίλης μου. Από μακριά δεν ξέρεις πού τελειώνει το γαλάζιο του ουρανού, ...και που αρχίζει το γαλάζιο της θάλασσας. Η παραλία και η θάλασσα είναι γεμάτες κόσμο. Παιδιά κάνουν βουτιές γελώντας. Πολυμπάμε αρκετή ώρα και ύστερα πηγαίνουμε σε ένα παραλιακό μπαράκι. Πώς και η άμμος. ούζο με μεζεδάκια. Ψωμί, ελιές, πυρί... Σαρδέλε και ντομάτα. Στην υγιά σου, μου λέει η φίλη μου. Στην υγιά σου, τη απαντώ. Γυρίζει το κεφάλι μου με το ούζο, γιατί είναι δυνατό. Δεν πειράζει, μου απαντάει η φίλη μου. Φτάνοντα στο ξενοδοχείο σου θα κοιμηθεί σαν μπουλάκι. Απαντάω, απαντώ. Απαντά, απαντάει. Απαντά, απαντούμε και απαντάμε. Απαντάτε, απαντούν και απαντάνε. Άσκηση. Αν και είναι εννιά, δεν κάνει κρύο ακόμη. Η παραλία έχει πολύ κόσμο. γιατί ο καιρός είναι ζεστός. Αυτό το παιδί κολυμπάει και κάνει βουτιές σαν δελφίνι όταν είναι στη θάλασσα. Όταν έχει πολύ ήλιο Η άμμος «Εμείς δεν πίνουμε ούζο», απαντούν τα παιδιά. «Ξέρεις πότε τελειώνει το καλοκαίρι» «Ο ουρανός είναι γαλάζιος, τα μάτια του...» Είναι γαλανά, σαν το χρώμα του ουρανού. ματάκι. Ένα νερό κύρα Βαγγελιο, ένα νερό κρύο νερό. Και από πού θα κατεβαίνει Βαγγελιό μου Πενεμένη. Ένα νερό κύρα Βαγγελιο, ένα νερό κρύο νερό. κι από που θε κατεβαίνει Βαγγελιό μου Δέκατο ογδό μάθημα Έχει καθιστέριση ή όχι Σήμερα αποφασίζω να πάω εκδρομή στα νησιά του Σαρονικού κόλπου. Παίρνω το μετρό και σε μισή ώρα βρίσκομαι στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει πολύ κόσμο στο καράβι. Όλοι την ίδια ιδέα με εμένα είχαν. Μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο, πρώτο σταθμός. Η Έγινα. Κατεβαίνοντας το λιμάνι, βρίσκεσαι ανάμεσα... Σε χαμηλά σπίτια και αν και η Αθήνα βρίσκεται τόσο πολύ κοντά, είναι σαν να είναι πολύ μακριά σου. Ύστερα από δύο ώρες, αποφασίζω να πάω και στο Πόρο ένα γραφικό νησί. Περιμένω στο λιμάνι, όπου βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι. Το καράβι όμως φτάνει μετά από 20 λεπτά. «Έχει καθυστέρηση», μου λέει κάποιος. χωρίς να φαίνεται ότι ανησυχεί. Βρισκόμαστε στον πόρο μία ώρα μετά περίπου. Κατεβαίνοντας στο λιμάνι, ρωτώ το λιμενάρχη πότε φεύγει το τελευταίο καράβι για τον Πειραιά. και 7.30 μου απαντάει. και 7.25 λοιπόν, νομίζοντας ότι θα έχει πάλι καθυστέρηση, είμαι μερικά μέτρα μόνο από το λιμάνι, όταν βλέπω ένα καράβι να φεύγει. Έκπληκτος τρέχω και ρωτάω το λιμενάρχη γιατί το καράβι έφυγε νωρίτερα. Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε κύριε, στη Γαλλία, μου απαντάει. Πρέπει να είστε νωρίτερα στο λιμάνι άλλη φορά. Βρίσκω, βρίσκομαι, βρίσκεσαι, βρίσκεται, Βρισκόμαστε, βρίσκεστε, βρίσκονται. Άσκηση Το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι μακριά από την Αθήνα, είναι πολύ κοντά. Ο κόσμος βρίσκεται ήδη στο καράβι. Τα νησιά του Σαρονικού κόλπου είναι όμορφα. Το καράβι φεύγει στις 10 η ώρα, μία ώρα μετά φτάνει στην έγινα. Την Αθήνα τα σπίτια είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Αυτός ο άντρας είναι κοντός. Αυτή η γυναίκα είναι ψηλή. Αυτό το παιδί δεν είναι ούτε κοντό ούτε ψηλό. Οι επιβάτες βρίσκονται στον πόρο 3 ώρες μετά. Το τελευταίο καράβι φεύγει σε τέσσερις ώρες. Μετά από μισή ώρα βλέπω μπροστά μου ένα γραφικό νησάκι. Δέκατο το μάθημα. Τα Αξιοπερίεργα των δρόμων της Αθήνας. Ο ξένος τουρίστας. που κάνει περίπατο στους δρόμους της Αθήνας, βλέπει πως ζουν οι άνθρωποι εκεί. Αυτό είναι εύκολο, αρκεί να περπατάει στους δρόμους, ανάμεσα στον κόσμο και να κοιτάζει γύρω του. Αν βρίσκεστε στο χωριό, αυτό ονομάζεται κουτσομπολιό, ενώ στην Αθήνα ενδιαφέρον. Στους μικρούς δρόμους, αλλά και στο κέντρο, Βρίσκει κανείς αυτό που ζητάει, τα αξιοπερίεργα. Στο κέντρο υπάρχουν εφημεριδοπόλες που φωνάζουν Όλες οι λεπτομέρειες, γεγονότα, γεγονότα. Έτσι φωνάζουν ακόμα και όταν δεν συμβαίνει τίποτα. Έχει επίσης κουλουρτζίδες που πουλάνε κουλουράκια. Τα βλέπεις πάνω σε ένα μεγάλο ξύλινο δίσκο ή μέσα σε ένα μεγάλο ξύλινο καλάθι. Οπότε σου Ακόμη βλέπει κανείς λαχιοπόλες, λούστρους, ανθρώπους που πουλούν χτένε, μπλούζες, παιχνίδια και ό,τι άλλο βάζει ο νου σου. Οι περισσότεροι από αυτούς φωνάζουν. Είναι βέβαια λίγο κουραστικό για τα αυτιά. Αλλά το θέαμα αξίζει τον κόπο. Άσκηση Στους μικρούς δρόμους δεν έχει πολλά αυτοκίνητα. Οι λαχιοπόλες πουλούν λαχία. το χέρι μου κρατώ ένα κουλούρι και το τρώω με όρεξη. Ξέρω όλες τις λεπτομέρειες των γεγονότων. Όταν βλέπει κανείς ένα θέαμα σαν αυτό, δεν είναι κουραστικό. Η μου είναι επάνω στο τραπέζι του δωματίου μου. Το κέντρο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο ελληνικός ήλιος και η ελληνική θάλασσα αξίζουν πολλά για τον τουρίστα. Εικοστό μάθημα. Στο τρόλεϊ. Μια Κυριακή πρωί αποφασίζω να κάνω μια βόλτα στην Αθήνα με το τρόλεϊ. Παίρνω το 13 στην οδό πανεπιστημίου. Αυτό το τρόλεϊ περνάει μπροστά από το αρχαιολογικό μουσείο. Την ώρα που αφήνουμε την οδό πανεπιστημίου... και στρίβουμε δεξιά στην οδό Πατησίων, ένα δυνατό φρενάρισμα με πηγαίνει από το πίσω μέρος στο μπροστινό. έφτο στην αγκαλιά μιας κυρίας. «Αν δεν κρατιέστε, θα έχετε κανένα ατύχημα», μου λέει χαμογελώντα. «Εγώ κρατιέμαι πάντα στο λεωφορείο και στο τρόλεϊ, ακόμη και όταν προχωράμε σαν χελώνα. Ο άντρα μου είναι τόσο συνηθισμένος που όταν οδηγώ κρατιέται ακόμη και στο αυτοκίνητό μας. Όταν τον ρωτώ γιατί, μου απαντάει ότι όταν κρατιέσαι είσαι σίγουρος ότι δεν κινδυνεύεις. Άλλωστε, ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Όλοι όσοι είναι όρθιοι κρατιούνται. Κρατώ. «Κρατιέμαι», «Κρατιέσαι», «Κρατιέτε», «Κρατιόμαστε», «Κρατιέστε», «Κρατιούντε». Άσκηση «Το Σάββατο έχει πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας». Στρίβω δεξιά στην οδό Βουκουρεστίου και ύστερα, αριστερά, στην οδό Πανεπιστημίου. Ο οδηγό του λεωφορείου φρενάρια απότομα και πέφτω στην αγκαλιά ενός κυρίου. Έχει πολύ θόρυβο στον μπροστινό μέρος του λεωφορείου. Ο κύριος που είναι όρθιος είναι μαζί με την κυρία που είναι όρθια δίπλα του. Μία κυρία έχει ένα μωρό στην αγκαλιά της. Στην Ελλάδα γίνονται πολλά ατυχήματα την ημέρα. 21ο Μάθημα Επανάληψη και Σημειώσει Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. Μάθημα. Ο πονοκέφαλο Σοφία, που ήσουν χθε το πρωί, σου τηλεφωνούσα όλη την ώρα αλλά δεν απαντούσε. Ήθελα τον αριθμό του τηλεφώνου του Πέτρου. Είχα έναν πονοκέφαλο Γιάννη που πήγαινε να σπάσει το κεφάλι μου. Γιατί δεν πήγαινε στο γιατρό. Είχα ραντεβού με τον οδοντίατρο το απόγευμα γιατί πονούσε πολύ ένα χαλασμένο δότη. Περπατούσα αφηρημένη στο δρόμο πηγαίνοντας στο φαρμακείο για να αγοράσω ένα παυσίπονο για τον πονόδοντο όταν ξαφνικά βλέπω λίγα μόλις μέτρα από εμένα ένα αυτοκίνητο που έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα να έρχεται επάνω μου. «Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν πατούσε φρένο εγκαίρος, δεν θα σου μιλούσα τώρα, γιατί θα ήμουν στο νοσοκομείο». «Πονόδοντο ή πονοκέφαλο είχε τελικά». «Το αστείο ήταν ότι μετά από αυτό δεν μου πονούσε το δόντι μου πια, αλλά το κεφάλι μου. Αφού βρισκόμουν κοντά στο φαρμακείο, αγόρασα ένα κουτί ασπυρίνες». Με την ασπιρίνη που περνάει πάντα ο πονοκέφαλος. Ενώ ο πονόδοντο σου περνάει με το φόβο. Άσκηση Όταν είχα πονοκέφαλο έπαιρνα μια ασπιρίνη και πήγαινα στο κρεβάτι. Ο Οδοντίατρος ήταν αστείος χθες το απόγευμα. Πονούσε το δόντι του. Πήγαινε στον Οδοντίατρο κάθε μήνα γιατί πονούσαν τα δόντια της συχνά. Όταν ήθελε ασπυρίνη, πήγαινε στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα δόντια μου είναι χαλασμένα τώρα, γιατί έτρωγα συνέχεια γλυκά πριν. Η μητέρα του Γιάννη λέει συνέχεια αστεία. Ποιο είναι το τηλέφωνο του Νίκου, δεν το βρίσκω στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ο οδηγός του Πεζό έτρεχε πολύ γρήγορα στο κέντρο της πόλης. 23. Μάθημα Ένα γράμμα. Αγαπημένη μου άνα, είμαι πολύ χαρούμενη. Οι διακοπές μου αρχίζουν από σήμερα. Περίμενα με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή. Κάθε πρωί, συπνούσα στις επτά η ώρα, σηκωνόμουν αμέσω, δυνόμουν και έπαιρνα το πρωινό μου στα γρήγορα, Γιατί έπρεπε να είμαι στη δουλειά στις οκτώμισι. Και ενώ μια κουραστική ημέρα άρχιζε για μένα, έβλεπα τους τουρίστες που στο ξενοδοχείο τους και σκεφτόμουν ότι μια ξεκούραστη μέρα άρχιζε για αυτούς. Να μπορούσα να ήμουν ξαπλωμένη σε μια παραλία κάνοντας ηλιοθεραπεία και ακούγοντα τη θάλασσα, έλεγα μέσα μου. Τελείωνα τη δουλειά στις 3. Ήμουν τόσο κουρασμένη και πεινούσα τόσο πολύ που έτρωγα συνέχεια έξω. Τα Σαββατοκύριακα έβγαινα με φίλους. Πηγαίναμε στον κινηματογράφο ή στο θέατρο. Συνήθως τρώγαμε αργά το βράδυ σε ταβέρνα. Φτάνω με το τρένο στις 21 του μηνός, σε μία εβδομάδα, στις 9.30 το βράδυ. Φιλιά σε όλους. Ελένη. Ιστερόγραφο. Δώσε χαιρετισμούς στη μαμά και στον μπαμπά. Περίμενα, περίμενες, περίμενε. Περιμέναμε, περιμένατε, περίμεναν. Έπαιρνα, έπαιρνε, έπαιρνε. Πέρναμε, πέρνατε, έπαιρναν. Άσκηση. Η Άννα γράφει ένα γράμμα στην αδελφή της Ελένη. Στην 1.30 έτρωγα για μεσημέρι και στις διόμηση. Έπει να καφέ. Αυτή η δουλειά είναι πολύ κουραστική, με κουράζει τόσο πολύ. Είσαι συχνά κουρασμένος Γιάννη, πρέπει να ξεκουράζεσαι. Δεν μένω πολλή ώρα στον ήλιο για να κάνω ηλιοθεραπεία, γιατί δεν πρέπει. Πόσο έχει ο μήνα σήμερα? μία. Πότε φεύγεις για το Παρίσι? Η 19 αυτού του μήνα Δεν παίρνω το τρένο, έρχομαι με το αυτοκίνητό μου 24. Μάθημα 1. Συνάντηση Γιάννη Θυμάσαι την Αλεξάνδρα και τον Πέτρο που ήταν στην παρέα μας όταν είμαστε φοιτητές στα Γιάννενα. Όχι. Πώς ήταν πάνε εννιά χρόνια από τότε που σπουδάζαμε, Άννα. Ξέρεις, ένα ζευγάρι αστείο που όλο γελούσε. Αυτός ήταν ψηλός, φορούσε γυαλιά και είχε καστανά μαλλιά και αυτή ήταν κοντή. Και ξανθιά, διάβαζα στο λεωφορείο όταν άκουσα μια γυναικεία φωνή να φωνάζει το όνομά μου. Αν τους έβλεπες Γιάννη, είμαι σίγουρη ότι δεν θα τους γνώριζες. Ήταν αδύνατη και οι δύο τότε, ενώ τώρα είναι χοντροί. Είναι παντρεμένοι και έχουν τρία παιδιά. Πώς αλλάζει κανείς με τα χρόνια. Πάντα η ίδια Άννα, μου λέει ο Πέτρος, αδύνατη και αφηρημένη. Τον βλέπεις ακόμα τον Γιάννη. Έχω το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους. Πού μένουν. Μένουν στην Κηφισιά, στην Οδό Παπαδημητρίου 36. Άσκηση. Όταν σπουδάζαμε, γελούσαμε συνέχεια. Ο άντρας είναι κοντός και η γυναίκα είναι ψηλή. Από πότε φοράς γυαλιά, Μαρία, δεν το ήξερα. Ο φίλος μου... Είναι αδύνατος. Δεν είναι χοντρός. Ο Πέτρος είναι παντρεμένος με την Αλεξάνδρα εδώ και τρία χρόνια. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Ποια είναι η διεύθυνσή σου? Μεγάλου Αλεξάνδρου 12. Πού μένει η Κατερίνα, στο ψυχικό, στην οδό Αφροδίτη δέκα 25ο μάθημα. Σε κούραστε διακοπές. Πέρυσι το καλοκαίρι φιλοξενούσα ένα ζευγάρι την Ασούντα και το Μιχάλη μία Ιταλίδα και έναν Έλληνα. Η Ασούντα ονειρευόταν να δει την Ακρόπολη και κυρίως τον Παρθενώνα. Ερχόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κάθε πρωί Η Ασούντα σηκωνόταν στι 8 η ώρα. Έπαιρνε το λεωφορείο μέχρι την Ομόνια και έφτανε στο μοναστηράκι με το μετρό. Ανέβαινε στην Ακρόπολη με τα πόδια. Ρωτούσε συνέχεια το δρόμο, γιατί ξεχνούσε. Όλο ευθεία και στο τέλος του δρόμου στρίβεται αριστερά, και αμέσως μετά δεξιά, τη έλεγαν οι άνθρωποι που ρωτούσε. Ο Μιχάλης γύριζε κουρασμένος. Δεν μπορούσε άλλο πια. Δεν ήταν διακοπές αυτές. Μετά από λίγες ημέρες, ο Μιχάλης τις λέει. Τι θα έλεγε σαν πηγαίναμε στην Κρήτη. Θα νοικιάζαμε ένα δωμάτιο κοντά στη θάλασσα και θα κάναμε ξεκούραστες διακοπές. Μπορώ, μπορεί. Μπορεί, μπορούμε, μπορείτε, μπορούν. Μπορούσα, μπορούσε μπορούσε, μπορούσαμε, μπορούσατε, μπορούσαν. Άσκηση Φέτος φιλοξενώ δύο Άγγλους. Σέβεσαι το βράδυ όταν είσαι κουρασμένο, πήγαινε για πρώτη φορά στην Ακρόπολη. Πού είναι το μετρό, παρακαλώ, όλο ευθεία και στην πλατεία στρίβεται αριστερά και αμέσω μετά δεξιά. λέγατε αν φεύγαμε Αυτές οι διακοπές είναι κουραστικές Όταν πηγαίνω με τα πόδια στο σπίτι μου είμαι κουρασμένη μετά Έκτο μάθημα. Παιδικές αναμνήσεις. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρός φεύγαμε από την Αθήνα κάθε Παρασκευή απόγευμα και επιστρέφαμε την Κυριακή το βράδυ. Πηγαίναμε στο εξοχικό μας σπίτι που βρισκόταν περίπου 100 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Είχαμε ένα όμορφο κήπο με πολλά λουλούδια και πολλά δέντρα. Η μητέρα μου ασχολούνταν με το λαχανό της. Φύτευε ντομάτες, πιπεριές, αγκούρια, φασολάκια. Τρώγαμε στις τρεις ώρα το μεσημέρι και στις δέκα το βράδυ όπως και τις άλλες ημέρες. Εμείς τα παιδιά... Κάναμε ποδήλατο όλη την ημέρα και παίζαμε. Το βράδυ της Κυριακής, φτάνοντας στην Αθήνα και βλέποντας τα αυτοκίνητα στους δρόμους, ξαναγυρίζαμε στην πραγματικότητα της πόλης. Θυμόμουν, θυμώσουν, θυμόταν. Θυμόμαστε, θυμόσαστε. θυμόνταν και θυμούνταν. Ασχολούμουν, ασχολούμε, ασχολούσουν, ασχολούνταν, ασχολούμαστε, ασχολούσαστε, ασχολούνταν. Ποιηματάκι. Από Απογρεμό κυραβαγγελιό, από κρεμό γκρεμίζεται, Και σε περιβόλι μπαίνει, Βαγγελιό μου πενεμένη. Από κρεμό, Βαγγελιό, από κρεμό γκρεμίζεται. Και σε περιβόλη μπαίνει, Βαγγελιό μου πενεμένη. Άσκηση. Κάθε Κυριακή Απόγευμα, πηγαίναμε στον Κινηματογράφο. Το πρωί της Δευτέρας, ξυπνούσαμε στις 7.30. Η Τρίτη το βράδυ, τηλεφωνούσαμε στους φίλους μας και τους ρωτούσαμε αν ήταν καλά. Το Σάββατο είναι η αγαπημένη μου μέρα. Τα λουλούδια και τα δέντρα κάνουν τον κήπο όμορφο, τον ομορφένου. Το καλοκαίρι τρώμε πολλές ντομάτες και πιπεριές και πολλά αγούρια. Η πραγματικότητα, μερικές φορές, δεν είναι σαν τις παιδικές αναμνήσεις. Όταν είμαι στην εξοχή, κάνω ποδήλατο όλη την ώρα. 27. Μάθημα Η Αθήνα είχε κάποτε πολλά και όμορφα νεοκλασικά σπίτια. Τα τελευταία 30 χρόνια όμως μεγάλωνε συνεχώς. Ο κόσμος άφηνε την επαρχία και ερχόταν από τα χωριά στην Αθήνα. Γιατί εκεί, όπως σε όλες τις πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις, είχε πολλές δουλειές. Τα νεοκλασικά σπίτια έπεφταν και στη θέση τους υψώνονταν τεράστιες πολυκατοικίες. Η αρχιτεκτονική δεν ήταν ίδια με πριν. Η έλλειψη χώρου και γούστου άλλαζε καθημερινά την όψη αυτής της πρωτεύουσα. Ευτυχώς που ακόμη σώζονται μερικά σπίτια που θυμίζουν αυτή την όμορφη νεοκλασική αρχιτεκτονική. Η Πλάκα έχει πολλά διόροφα σπίτια που θυμίζουν πώ ήταν κάποτε η Αθήνα. Από την Ακρόπολη βλέπει κανείς τα κεραμίδια που έχουν οι των σπιτιών που βρίσκονται στην Πλάκα. Τι διαφορά με τα τεράστια κτίρια που υψώνονται λίγο πιο μακριά. Ο πολίτη, η πολύ, το πολύ. η πολλοί, οι πολλέ, τα πολλά. Άσκηση. Τα χαμηλά σπίτια δεν τα βρίσκει κανεί εύκολα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα οι ψηλές πολυκατοικίες βρίσκονται παντού. Η όψη της πόλης άλλαζε από τη μια μέρα στην άλλη. Τα διόρροφα σπίτια έχουν όμορφη αρχιτεκτονική. Οι στέγες των σπιτιών στις πόλεις δεν έχουν κεραμίδια. Πολλοί άνδρες και πολλές γυναίκες μένουν πολλά χρόνια στις μεγάλες πόλεις και μετά φεύγουν στην επαρχία. Στο Γιάννη, το ραντεβού που έχει με τον Πέτρο στις 6 το απόγευμα, Όλοι οι κατοικίε υψώνονται ακόμη και στην επαρχία τώρα. 28ο μάθημα. Επανάληψη και σημειώσεις. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. 21ο Μάθημα Μου κάνεις μια χάρη. Πας για ψώνια Νίκη. Μου κάνεις μια χάρη σε παρακαλώ. Έχω ένα γράμμα να στείλω. Περνάς από το ταχυδρομείο. Δεν είναι ο δρόμος μου, αλλά δεν είναι μακριά από το φούρνο. Μα γιατί δεν το βάζεις στο γραμματοκιβώτιο που είναι στη γωνία. Δεν έχω γραμματόσημα και δεν θέλω να αγοράσω στο περίπτερο. Εντάξει τότε, πού είναι το γράμμα. Να Θέλει ένα γραμματόσημο για εσωτερικό. Παίρνεις και τρία γραμματόσημα για την Ευρώπη να τα έχω στο σπίτι. Σου δίνω τα λεφτά μετά. Θέλεις να το στείλει απλό, επίγον ή συστημένο. Απλό. Πόσες μέρες κάνει για το εσωτερικό. Μπορεί να κάνει από τρεις ημέρες μέχρι μία εβδομάδα. Τελικά, μου φαίνεται ότι πηγαίνει πιο γρήγορα στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό. Άσκηση Αγοράζω ψωμί και γάλα στο φούρνο της γειτονιάς μου. Το Σάββατο πηγαίνω για ψώνια γιατί έχω χρόνο. Στο ταχυδρομείο αγοράζω τρία γραμματόσημα για το εξωτερικό και δύο για το εσωτερικό. Γραμματόσιμα βρίσκει κανείς και στο περίπτερο. Βάζω το γράμμα στο γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου. Στέλνω ένα συστημένο γράμμα στην Ευρώπη. Πορές φορές, ένα γράμμα κάνει μία εβδομάδα για το εξωτερικό. Περνώντας από το ταχυδρομείο, ρωτώ αν ένα εξπρες φτάνει πιο γρήγορα από ένα συστημένο. Τριακοστό μάθημα. Οι ελληνικές τράπεζες. Για τον τουρίστα, οι τράπεζες σε μια ξένη χώρα έχουν πάντα μεγάλη σημασία. Εκεί κάνει κανείς συνάλλαγμα και εξαργυρώνει τις ταξιδιωτικές επιταγές. Πρέπει να ξέρεις ελληνικά όταν αλλάζει τα χρήματά σου. Καθόλου. Δεν υπάρχει καμιά δυσκολία στο ζήτημα της γλώσσας. Οι υπάλληλοι των τραπεζών μιλούν ξένες γλώσσες. Επιπλέον, τα ονόματα των θυρίδων είναι γραμμένα στα ελληνικά, στα γαλλικά και στα αγγλικά. Οι διατυπώσεις είναι απλές? Φυσικά. Τα ξένα χαρτονομίσματα αλλάζονται αμέσως. Τα δολάρια, τα μάρκα, τα φράγκα, οι λίρες γίνονται δραχμές σε λίγα λεπτά. Τις μεγάλες τράπεζες, στο Σύνταγμα, έχει παράρτημα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Λέγεται ΕΟΤ στα ελληνικά. Η πιο μεγάλη ελληνική τράπεζα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην Αθήνα στεγάζεται σε ένα πολύ όμορφο κτίριο. Το εσωτερικό είναι από μάρμαρο, αξίζει τον κόπο να πας. Άσκηση. Μου αλλάζετε σας παρακαλώ αυτά τα φράγκα. Μπορείτε. Μάλιστα κυρία. Αμέσως. Η τιμή του φράγκου είναι 50 δραχμές. Έχετε 500 φράγκα. Σας δίνω 25.000 δραχμές. Την Ελλάδα το νόμισμα είναι η δραχμή. Δεν μπορεί κανείς να κάνει συνάλλαγμα την Κυριακή γιατί οι τράπεζες είναι κλειστές. Δεν έχω πια ελληνικά χρήματα. Φεύγω αύριο και θέλω σουβενίρ από την Ελλάδα. Έχεις χρόνο ακόμα για το συνάλλαγμα. Οι τράπεζες κλείνουν στις τρεις. Διακοστό πρώτο μάθημα. Περιανέμον και υδάτων. Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή? Το φθινόπορο. Γιατί το χρώμα των φύλων που πέφτουν από τα κλαδιά των δέντρων είναι όμορφο. Και σένα, Εμένα μ' αρέσει το καλοκαίρι γιατί κάνει ζέστη. Όταν βρέχει το φθινόπορο είμαι λυπημένη γιατί οι διακοπέ του καλοκαιριού είναι ανάμνηση πια. Αν και κάνει κρύο και καμιά φορά χιονίζει το χειμώνα, τον προτιμώ από το φθινόπορο. Και η Άνοιξη αρέσει. Όχι, γιατί είμαι πολύ κουρασμένη μετά από τόσους μήνες χωρίς διακοπές και ο χρόνος μου φαίνεται ατελείωτος. Εσένα σ' αρέσει μόνο το καλοκαίρι και ο χειμώνας λοιπόν. Αυτές οι δύο εποχές μ' αρέσουν γιατί λατρεύω τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Δεν έχουμε καθόλου τις ίδιες προτιμήσεις. Εγώ προτιμώ το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Οκτώβριο. Και ο Νοέμβριο. Δεν μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δώδεκα μήνες, ένας χρόνος νοριμίας και δεν σημαίνει τίποτε για σένα αυτός ο μήνας. Ποιηματάκι. Ποτίζει κεραβαγκελιό, ποτίζει δέντρα και κλαριά, και ποτίζει κ. παρίσια σαν τα όμορφα κορίτσια. Ποτίζει δε κεραβαγκελιό, ποτίζει δέντρα και κλαριά, και ποτίζει κ. παρίσια σαν τα όμορφα κορίτσια. Άσκηση. Η αγαπημένη μου εποχή είναι η άνοιξη γιατί έχει παντού λουλούδια. Το φθινόπωρο τα φύλλα πέφτουν από τα δέντρα. Το καλοκαίρι έχει ήλιο και κάνει ζέστη. Αυτή η εβδομάδα είναι ατελείωτη. Αγαπώ πολύ και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Προτιμώ τους επτά πρώτους μήνες του χρόνου. Τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δεν μ' αρέσουν οι μήνε από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο. Δηλαδή, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Ριακοστό δεύτερο μάθημα. Δεν αργούν ποτέ. Τι ώρα είναι, Ευαγγέλη? 7.30. Κιόλα, κάνε γρήγορα. Μην καθυστερεί, γιατί σε μια ώρα φεύγουμε. Η Μέρη και ο Παύλο μα περιμένουν στι 9 παρα 10, το έργο αρχίζει στι 9 και 20. Μην κάνει έτσι, Λίτσα, έχουμε ακόμη χρόνο. Πέρασαν ήδη 10 λεπτά και εμεί ακόμη μιλάμε. Εγώ δεν περιμένω ούτε δευτερόλεπτο. τη 9 και μισή ακριβώς, φεύγω. Η Μέρη και ο Πάβλος δεν θα αργούσαν ποτέ. Μη φωνάζεις έτσι. Δεν πονάει ο λαιμό σου. Εμένα πονάει το κεφάλι μου. Δυνόμαστε και φεύγουμε. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει η Λίτσα. Ναι. Λίτσα, εσύ η Μέρη είμαι. Αφήνουμε τον κινηματογράφο για μια άλλη μέρα. Είμαστε πολύ κουρασμένοι, εγώ και ο Πάβλος. Άσκηση 60 δευτερόλεπτα κάνουν ένα λεπτό, 60 λεπτά κάνουν μία ώρα. Το τηλέφωνο χτυπά, το σηκώνω αμέσως. Δεν είναι ο Γιάννης εκεί. Πάει μισή ώρα που τον περιμένω. Το πρωί καθυστερώ πολύ παίρνοντας το πρωινό μου και φτάνω αργά στη δουλειά. Ο Νίκος με περιμένει στις 8 ακριβώς μπροστά στον κινηματογράφο. Αρχούν πάντα όταν έχουμε ραντεβού. δίνω με 1 τέταρτο και φεύγω αμέσω. Δεν έχετε χρόνο, το έργο αρχίζει σε 20 λεπτά.